Σε βένειν ο κρεβάτι, στολισμένο με κοραλένιους έτους, βαθιά κοιμάται ο νέρον, ήσυχο και ευτυχής, ακμαίος με στην ευρωστία της αρκός και της νεότητος τωραίος φρύγος. Αλλά στην αίθουσα την αλαβάστρινη που κλείνει τον αινοβάρβον το αρχαίο λαράριο, τι ανήσυχοι που είναι οι λάρητέ του, τρέμουν οι σπιτικοί μικροί θεοί, και προσπαθούν τα σημαντά των σώματα να κρύψουν Γιατί άκουσαν μια απέσια βοή Θανάσιμη βοή την σκάλα να ανεβαίνει Βήματα σιδερένια που τραντάζουν τα σκαλιά Και λιγοθυμισμένοι τώρα οι άθλιοι λάρητε Μέσα στο βάθος του λαράριου χώνονται Ο ένας τον άλλον να και σκουντουφλά Ο ένας μικρός θεός πάνω στον άλλον πέφτει Γιατί κατάλαβαν τι είδο βοή είναι τούτη Τάνιωσαν πια τα βήματα των Ερηνίων.